24 κλήσει σας πήρα κυρία Τζένι. 24 είναι ένας καλός αριθμός. Τι κάνετε, είστε καλά. Όλα καλά. Έχει καταλάβει ποιος είμαι, έτσι. Όχι. Αυτός με τη φυσούνα, με τα permanent. <Τι> Τώρα πάλι δεν μπορώ, έχει φασαρία εδώ πέρα. Πού στο διάλογες εκεί έχει φασαρία. Ξέρεις και είμαι εγώ με τα permanent. Α, ησυχία σήμερα! Τι έγινε, δεν έχει δουλειά! Σήμερα δεν έχει δουλειά μέσα στο γραφείο. Τι και... στελνίσατε όλε, ε! Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ανακοίνωση. <κυρίζει> <κυρίζει> Παρακαλώ, ετοιμαστείτε. <κυρίζει> <κυρίζει> Ανακοίνωση, ανακοίνωση! Θέλω να δώσει χαιρετισμού, όχι φιλικού που γράφουμε στα email, του άλλου χαιρετισμού, την κυρία Δασκάλα. Ω, oh, καλησπέρα. Είναι συντοπίτησα. Από πού? Από πού είναι η δασκάλα που σε πέραν τηλέφωνο τη. Στην πρίζη και σου μιλάει συχνά. Πτυχίο είναι η κυρία. Δεν είναι πτυχίο. Στοιχείο δουλεύει. Στοιχείο δουλεύει. Αυτό εγώ που έρχε και εγώ θα τη συναντήσω. Στοιχείο. Α, α, α. Καλησπέρα, πώ χρονώνεις ε? ε? Είμαι σίγουρα μικρότερο από τη δασκάλα. Ah. Αλλά έχει ωραία φωνή. Πιστεύω ότι είναι, ότι είναι καλό. Είναι ah, Δεν έχει πρόβλημα με αυτό, πήγε να σου μάθει τον έρωτα. Θα βάλουμε άλλο χρώμα ζακέτα τη μέρα που θα συναντηθούμε και όταν δούμε ότι είναι καλό, θα πλησιάσουμε. Αν όχι, φεύγουμε. Σωστό, σωστό. Σωστός. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι ακόμη. Τι. Καταρχά, φαντάζομαι σε στο ίδιο στούντιο με τον κύριο Μποχδάνο. Τέλο πάντων, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Ε, συναντιέστε με αυτόν τον κύριο. Έτσι, Ρωτάω ρε, μου, να ξέρω. Συναντιόμαστε. Συναντιόμαστε. Πώ αισθάνεσαι. Πέλε. Σου έρχεται καμία αναγουχώρα. Ανα... Η ναι, ναι, ναι. μεγάλο. Η Δονή, ε Θέλω να σου ευχηθώ καλό Πάσχα αν και δεν νομίζω να πιστεύεις γιατί είσαι λίγο κουνουμαλό. Πάει το Πάσχα τώρα, πέρασε το Πάσχα, είμαστε μετά το Πάσχα. Είσαι Ιταλό, είσαι μωρή. Το στάνιο μου μέσα δεν, δεν καταλαβαίνεις. Άντε φιλιά, γεια. Yeah. Ελεύθερου καταλαβαίνει. Τον υπάρχουν καλή. Παρακαλώ! Γεια σα, γεια σα, γεια σα! Γεια σα, τι ακούω αυτό το μαλάκα από μέσα! Λαό ανέστη! Πώ το περάσατε! Πολύ καλά, εξαιρετικά! Πήγατε στο χωριό! Όχι βέβαια, είναι δυνατόν! Τι είμαστε, τίποτα διασπορή του ιού! Δεν ξέρω Μόνο μη... στο μετρό μπήκαμε, εμεί το γιορτάσαμε στο μετρό. Άμα είναι να κάνει μια διασπορά, να την κάνει καλή όπω κάθε μέρα. Εκυψήσατε Εκεί στο μετρό, ναι! Δεν πήγατε στο χωριό! Όχι παιδί μου, απογορεύεται μο, πάμε στο χωριό! Δυνατόν. Ούτε, ούτε εμεί πήγαμε στο χωριό Ούτε ήρθαμε στο δικό σας Ούτε τα παιδιά μα ήρθαν στο δικό μας Ωραία, μ' αρέσει που κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Μεταξύ μας Και εσύ έγινε τη καλά που π**νάρας, πήγαν όλοι παντού Λοιπόν, πήρα να σε πω για αυτό το καταδίωκτο ρε Αυτή την επιτροπή των υπερογνώμων που ψήφισαν αυτοί οι άχρηστοι Και πάλι το συνάθει Τι άλλο θα σκεφτούν αυτό το καταδίωκτο πολύ μ' αρέσει ε Τι, τι είναι Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ε, πιασάρικο, πολύ. Ναι, ναι, όχι, <συνθεί> εγκρίνω, εγκρίνω. Κατά δύο, <καταδίωκτο>, εγκρίνω. <συνθεί> και το ψήφισαν για, γιατί έχουν τι αμφιβολίε ότι έφαγαν πολύ κόσμο. Ε. Έχουν... Έλα, <συνθεί> καλέ, δεν νομίζω. Να, τόσοι θα πέθαναν έτσι κι αλλιώ. Πώ θα πέθανε τον αγόριμα έτσι κι αλλιώ. Θα φρόντιζαν, η κυβέρνηση από την πίνα, Ήμα... από την ανεργία, Ήμα... κάτι, ξέρω εγώ. Ζούμε... Από τι αυτοκτονίε. Θα <συνθεί> φρόντιζαν. Τι θα πέθαναν, μην ανησυχεί. Αποτύχει, ζούμε. Λοιπόν, θέλω να σα ευχηθώ καλή επανάσταση του λαού που κοιμούνται τα βόδια. Επανάσταση είναι αυτή. Όλοι τα βόηδια να ξυπνήσουν τα βόηδοβασίλια αγαπάμε και πολύ πέρασες, ρε, Τι είσαι, πωρό, έγινες Στις γρύες, πάω καλά Πάω καλά Μες, Μες. Τις, uh, Με βλέπουν σαν πιπινάκι πι, πι, που τσομεζέ <Τι> ξέρω εγώ Κάπως έτσι κάπως έτσι Έλα Παστόλη αγάπη μου πως είσαι Καλά εσύ Καλά και εγώ τώρα που σου μιλάω όλα καλά Αχ μίλα μου Μίλα Μίλα μου Αχ, ναι. Μίλα μου ακόμα Πες, μια φορά. Σου πω, ναι, σου λοιπόν, σου έχω πρόταση. Τι? Πες το Πάσχα να πάμε μαζί στο νησί. Στο νησί σου, Εμένα δεν θα με κρατήσει <χ> κανένας <χ> να μην πάω στην Κρήτη. Το νησί του Πάσχα. Όχι καλέ, στην Κρήτη. Γιατί να πάμε στο νησί του Πάσχα, τέλο πάντων. Καλά. Ωραία, μαζί πάμε και παντού, εγώ δεν έχω θέμα. Στην Κρήτη, στην Κρήτη, δεν βαριά. Αφού μονο Κρήτη μπορούμε να πάμε, ε, Ναι, τι μόνο Ή υπάρχει. Υπάρχει παραθυράκι στο όνομα, αυτό πάει Τώρα πάμε όλοι. Φτούξε για όλου. Όπω όταν κρήτη. πήγε ο Κυριάκο Πάρνιθα και το ξεσκίσαμε, έτσι. Έτσι, θα κάνουμε και εμεί. Μάσε που εδώ πάνε οι τουρίστε, παιδί μου, δεν πάμε εμεί. Ε, ναι, τι μα. Τι θα κάνουμε, αφού πάνε οι τουρίστε, θα πηγαίνω στην Κρήτη μέσω Βερολίνο. Ε καλά το λέει, συμφωνώ, συμφωνώ. Το ξέρω. Τι είπα κάτι ρε, τι είπα να δουλεύουμε 4 ώρες, 4 μέρες. 4 μέρες, ναι. Να συμφωνεί να πηγαίνει πράγματι μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα για 4 μέρες, αλλά να κάθεσαι την Παρασκευή. Εγώ βρε καράκι, γνώρισα τη γυναίκα μου σε δουλειά. Τι 4 μέρε, τι να πάρε, τι να μέρε, 6 μέρε. Τι μέρε, 7 μέρε δεν έχει εβδομάδα, τι έξι μέρες. 7. και τότε και, Κυριακή, Κυβισσιά, και την ωραία ε, την εγώ, έχω, έχω, ε... πάρει κούρσα, ταξί. Ε... Είχα, από αυτού του που τον βγάζουν έξω οδηγώντα, θα τον παίξω κι εγώ. Oh, oh, oh, oh. Όχι είρε μαγικά, <κυρίζω> <αλλά, σκεκρο> δουλεύαμε μαζί, δουλεύαμε μαζί. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί να σου πω κάτι, Ο Φουρτιώτη μαζί με τη Φιλενάδα του Τζούλια εντάχνουνε τσόντα στην Κυψέλη και στου πιλωτέ. Κάνουν σεξ στου πιλωτέ. Αχ, Αυτό γυρίζει μαζί με το Σιρινάκι. όλα εγώ σα τα Από πού τηλεφωνώ, Από πού τηλεφωνώ. Από πού τηλεφωνεί, Ναι, για μάδεψε. Πρέπει, Από τον όμιλο φίλων αστυνομία. αγαπητέ, τέλεια. <laughs> Τι κάνει εκεί, <laughs> έχει φίλου η αστυνομία. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιο είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε, Από τον όμιλο φίλων αστυνομία. Από τον όμιλο φίλων αστυνομία, Ναι, ναι. Έχει φίλου η αστυνομία, Ποιον, Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλου στου αστυνομικού. Βεβαίω, έχει φίλου, έχει. Λοιπόν, με όλα αυτά τα σκηνικά αργά μοτο που είδα στο YouTube από εδώ από εκεί, απορώ. Η δημιουργία μου δεν είναι στην Κυψέλη και έχω δει, δει η σώμαση τη συμπεριφορά αυτών των δοδελτάδων και εντυπίας και τα λοιπά, δηλαδή τέτοιο... ΑΜΑ, δεν δε, δε το πιστεύει, δηλαδή αν δεν το Έλα, λέει... ναι, πραγματικά, πραγματικά δεν το πιστεύω. Δε Λέω, πιστεύει. αποκλείεται οι άνθρωποι είναι δημοκράτες. Τι δημοκράτες, πλέβη <Τι δημοκράτες> <Τι> δημο... πιο εύκολα... Νέο, νέο. Πιο... Πιο εύκολα μπορούσα να μιλήσει με κάτι μπράβου εκεί, σε κάτι ξενυχτάδικα που υπήρχαν παλιά. που είχε τώρα, θα με βάλει μέσα στο μαγαζί. Δεν θα με βάλει. Ενώ αυτή να... είναι μπράβη σε τι, δεν είναι σε ξενιχτάδικα, σε τι είναι μπράβοι. Δεν ξέρω. Ωρα, σε πρωινάνδικα. Τα πρωινάδικα... ξενυχτάδικα είναι κλειστά τώρα. Αυτό είναι, και αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ανοίξουμε... πρόβλημα, όντως. Όταν ανοίξουν δεν ξέρει. Εκεί έχουν τρελαθεί γιατί Ότε... δεν βγαίνει το εξτραδάκι. Όταν ανοίξουν δεν ξέρει. Πάντω είναι, είναι τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. δεν ξέρω. Ζήσουμε άσχημα πράγματα και δυστυχώ πρέπει να, να πάρουμε πλευρά. Ειρήνε από καιρό τώρα. Δεν μπορεί να είσαι ουδέτερο σε αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο <συσχε> να πάρουμε πλευρά, ε, και μήπω αποφασίσουμε από πού θα ενημερωνόμαστε κιόλα. Καλά, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπο από πού θα ενημερώνεται. Δηλαδή, όσο και να θες να είσαι ρε παιδί μου, νεοδημοκράτη ή δεν ξέρω εγώ τι, ε, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Δεν μπο, δηλαδή, τι να πει. Όχι, εντάξει, ψήφισε δημοκρατία, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλω, εκτός να το θέλεις. Αν το θέλεις είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε σε άλλη βάση. Εσύ το αποκλεί κάποιο να το θέλει, ειδικά ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, Όχι. Θέλω, θε, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι η πλειοψηφία έτσι. Α, δεν είπαμε ότι υπάρχει. πλειοψηφία. Ότι υπάρχει. Με, πώς δεν υπάρχουν, βέβαια δεν υπάρχουν. <laughs> Μαλάκες μα, <laughs> υπάρχουν παντού, <δε. laughs> Τώρα το μάθουμε. Αυτό είναι καλό, ότι δεν σώνουμε, <laughs> <από> μα, <laughs> δε σώνουμε. <laughs> Ναι, βράβο. Δεν <Δεύτερο> θα ζωτώνει ποτέ. Έχουμε, έχουμε. Απόθεμα όσες τις αποθήκες. Έφυγα, γεια. <Δεύτερο>